Κεφάλαιο Β, Σελίδα 858, Στοιχη 1-15 Καθήκοντα και υποχρεώσει ορισμένων τάξεων χριστιανών. 1. Ση όμω, δίδασκε εκείνα που πρέπουν και αρμόζουν στην ορθή και υγιά διδασκαλίαν. 2. Δίδασκε του γέροντα να είναι προσεκτικοί και άγρυπνοι, σεβαστοί, φρόνιμοι, να μην είναι άρρωστοι και αδύνατοι, αλληλυεί και ακλόνητοι στην πίστη, την αγάπη, την υπομονή. 3. Το ίδιο και οι ηλικιωμένες γυναίκες δίδασκαν να είναι στην εξωτερική των εμφάνισή και δημασίαν όπως πρέπει οι σιερά πρόσωπα που εμφανίζονται ως ευσεβοί και αφοσιωμένες των Θεών. Να μην έχουν το πάθος της διαβολή και της κατακρατήσεως, ούτε να είναι υποδουλωμένε στο πολύ κρασί και να διδάσκουν τα καλά. 4. Διανασοφρονίζουν και βάζουν μυαλό εις τας νέας ώστε να αγαπούν αύτε τους άνδρας των και τα παιδιά των. 5. Και να είναι αεγκρατή, αχνέ, ναι, να φροντίζουν για τα σπίτια των, να είναι αγαθέ και να υποτάσσονται στου ιδίου των άνδρα, για να μην βλασφημείτε από αυτού ο λόγο του Θεού εξαιτία τη διστροπία των γυναικών των. 6. Το ίδιο και του νεοτέρου, πρότρεπε τους να είναι εγκρατή και συγκρατημένοι. 7. Αλλά συγχρόνω πρέπει και εσύ να παρέχει τον εαυτό σου ισόλαιποδειγματικό παράδειγμα καλών έργων. Και στην διδασκαλία απόφευγε κάθε νόθευση, ώστε αυτά που διδάσκει να είναι η αλήθεια αδιάφθορο, να εμπνέουν τη σεμνότητα, να διακρίνονται για καθαρότητα διδασκαλία. 8. Να είναι λόγο υγιή, ελεύθερο από την αρρώστια τη αιρέσεω, ακατηγόρητο, ώστε καθένα που ανήκει στην αντίθετον προ τον Χριστό και το Ευαγγέλιο μερίδα να εντροπιαστεί, επειδή δεν θα έχει να λέγει κανένα κακό δίημα. 9. Πρότρεπε του δούλου να υποτάσσονται στους του δεσπόταστων, να είναι εξ αυτού ευάρεστοι όλα να μην αντιλέγουν. 10. Να μην κλέπτουν αλλά να δεικνύουν κάθε καλήν και σύμφωναν προ το Θείον θέλημα αξιοπιστία και τιμιότητα, και να φέρονται έτσι για να γίνονται στολισμό καθ' όλα τη διδασκαλία του Σωτήρου μα Θεού. 11. Είναι δε δυνατόν και οι δούλοι να γίνουν στολισμό τη διδασκαλία του Χριστού, διότι δια της ανανθρωπίσεως του Ιού του Θεού ἐφανερώθη η Χάρης του Θεού που είναι σωτήριος διόλους τους ανθρώπους. 12. Και μας παιδαγωγεί η Χάρης του Θεού. να αφού αρνηθόμεν την ασέβεια και τα επιθυμίας του ματέου και αμαρτωλού αυτού κόσμου, ζήσομενες στον παρόντα αιώνα με εγκράτειανες την ζωή μας και με δικαιοσύνην προς τους πλησίων μας και με ευσέβειαν προς τον Θεών. 13. Να ενισχυόμεθα δέες την ενάρετον αυτήν ζωήν, περιμένοντες με χαράν τη μακαριότητα που ελπίζομεν και τη φανέρωσιν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρως μας, του Ιησού Χριστού. 14. Ο οποίος έδωκε τον εαυτόν του εις θάνατον υπερημών, για να μας εξαγοράσει από κάθε παράβαση του νόμου και να μας καθαρίσει δια των εαυτόν του, ως λαών εκλεκτών και ειδικών του, γεμάτων ζήλων διακαλά έργα. 15. Τα αυτά λέγει και πρότρεπε και έλεγχε με πάσαν εξουσίαν. Κανεί α μη σε περιφρονεί.